Αποστολή θα ήθελα. Εγώ είμαι. Αποστολή εσύ είσαι. Ναι. Να σου πω κάτι. Αυτό το βούλτεψι γιατί δεν το αποσύρουμε τους κάνουν... Μίλες μα***ιες, το... δεν θέλω μα, δεν θέλω μα, ξεκόλα. <στα> Όχι για να αποσύρουνε. Πρέπει. Η φήμη ακούστηκε Έχει. το Σαββατοκύριακο ότι θα παραιτηθεί. Το ζήτησε λέει, ο Σαμαρά και με έπιασε σύγκριο. Καλά, και τα μικρά παιδιά με αυτά που λέει. Δεν το ξέρω. Καταλαβαίνω ότι του κάνει κακό. Καλό είναι. Τι κακό. Αυτό είναι νοιάζει το καλό τη Δημοκρατία. Να γελάνε τα μικρά παιδιά. Μπράβο, αποστολή. Είχαν ρίξει άλλο, και άλλο τα μικρά παιδιά. Τρία χρόνια Αυτά τα μπουμπούκια που υπογράψανε χωρίς να διαβάσουν τίποτα μέσα, για να, να κάνουν σε όλο τον πλανήτη, υπάρχει πρωθυπουργός να υπογράφει ότι να του απαγορεύουνε να δανειστεί από άλλο κράτος, Υ, υπάρχει... πάσκαλα να το απαγορεύουνε, πάσκαλα Γιατί. το σωμάτι δεν το προλαβαίνουμε, τις υπογραφέ του δεν προλαβαίνουμε. Τη στιγμή που πα να του πεις κάτι να το απογορεύσει, έχει υπογράψει ήδη. Δεν προλαβαίνουμε με το χέρι τους αυτά. Δεν το έχω... Γράψει. Πιο γρήγορο και ψυχιά του. Ναι, δεν το έχω ακούσει από πουθενά. Δεν ξέρω αν το έχεις πει ή μου έχει ξεφύγει εδώ πέρα. Τώρα αυτή τη στιγμή έκλεισε και το η τηλεόραση, κόπηκε το ρεύμα εδώ πέρα. Αμάν, πού είσαι, γιατί. Ε, στο λεποχώρι. Στο λεποχώρι κόπηκε το ρεύμα, να το πούμε. Ναι, ναι. Δώστε, ρεύμα, στα Ελλά τόλι, επειδή ακούω κάποιους πρωινούς τύπους να λένε ότι αυτοί που ψηφίζουν χρυσή αυγή δεν είναι φασίστες και δεν είναι χρυσαυγίτες και δεν έχουν ευθύνη έχουν 100% ευθύνη αυτοί που ψηφίζουν χρυσή αυγή γιατί ξέρουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται 100% μη χαριδεύουν με τα αυτιά του. Καλά σου είπε προχθές η κυρία αυτή που σε πήρε από το Λάο και σου είπε για τα ελληνικά τραγούδια Ρεσί, βάλτε στο τραγούδι του Ε� εα... Το που τραγουδάγαν οι εξόριστες, νομίζω στη Μακρόνησο. Βάλει ελληνικά να ακούσει η γυναίκα να μορφωθεί. Το ε, Είναι κάτι γυναίκε που τραγουδάνε. Δεν ξέρω, νομίζω, ναι, το καρναβάλι κάτι είναι. Σαν παραμύθι, από αυτά που έλεγε η τα και μόνο. Αποστόλη, φίλε μου, ήθελα να σα θέσω δύο ερωτήματα που με κάναμε τα παιδιά μου. Να μου δώσει μια απάντηση γιατί δεν του έδωσα εγώ. Τι? Ο ένα, όταν πήγαμε σε ένα μουσείο, με ρώτησε: Παπά, είναι μικρό ο γιο μου. Γιατί έχουν τόσο μεγάλα κακάλα» λέει, τα αγάλματα. Τα είναι αγάλματα, μαλλίπια, πε του. Ένα αυτό. Ο μεγάλο μου ο γιο με ρώτησε το άλλο. Πώ γίνεται, ρε, πατέρα, μια τόσο μικρή χώρα να έχουμε τόσο μεγάλη ιστορία και τώρα τίποτα. Δεν ήξερε εκεί την απαντήσει. Δεν ήξερα την απάντηση. Γεια yeah, μου, πε Εγώ ο παπούσου η γιαγιά σου, ο προπαπούσου Φροντίσαμε γι' αυτό. Ψηφίζαμε 40 χρόνια του κατάλληλου. Λε, ε. Και δεν το πε, ντράπηκε. Έ, να σε πω την αλήθεια. Και πε και για πριν από 40 χρόνια. Είχε κι άλλη ιστορία που βοήθησε στην μία ύπαρξη σημερινή ιστορία. Εγώ δεν Αλλά μάλλον βοήθησα. Υπήρχε καλαμάλων. και πριν. Υπήρχε και παππού Παπανδρέου. Υπήρχε και θείο Καραμαλή. Υπήρχε και Παπαδόπουλο Γεώργιο. Λε, ε. Υπήρξαν πολλά. Ο παππού μου πήγε διακοπέ στη Μακρόνιζο, λε. Και μεταξάδε διαλέξατε. Πε του για όλα, μην τρέπεσαι. Λε, ε. ε. ε. Ίσο ε. Ίσο δεν υπάρχει απάντηση νομίζει. σου ένα καταδοπιστικό πιστεύω. Mm, δεν θέλω να σου πει στην οικογένεια, μην τα κάνει να σε μισήσουν ε. Ε, Αλλά ε, πες σου στην αλήθεια Το καρναβάλι δεν θέλει σίδερα, θέλει ελεύθερια πλωσιά Μας στην ψυχή μα κλείνουμε κόσμους που φτερουγίζει ελεύθεριά Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τηλεφωνόμενη εταιρεία MC Security. Μπράβο. Παρέχουμε υπηρεσίε και λέξει χώρου. Θα, θα μπορούσα να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο. Προστατεύετε το χώρο μα. Από τι. Ε, δεν ξέρω από τι έχετε ανάγκη. Γιατί εγώ πήρα, εσεί πήρατε. Σημαίνει, πού έχω πάρει. Στο χώρο μου πήρατε. Φαντάζομαι δεν έχετε κάποιο ενδιαφέρον, οπότε να μην σα Τι, Γιατί, κρύβα, θα τα μια καλή συνεργασία. Θα σε πάρει μια κοπέλα μετά. Καλό μου. Υπέροχο. Εύκολο. Εύκολο. Ε... Αλήθεια. Ναι. Και θα σου πει ότι είσαι ηλεκτρονικό υπολογιστών. Γιατί νομίζει ότι δεν είμαι. Θα <laughs> Είς... δώσω με ένα υπολογιστή ηλεκτρονικό. <laughs> να τον κάνω εγώ ζάφτη. Ψύσια λίγο ψήστηνα. Εντάξει. Πέφτει κάτι περίπου. Έγινε. Ηλικία, ηλικία 28. Αγάπη μου. Νατάσα την Ελληνέ. Μουμπούκι, Νατάσα. τάσα. Φιλάκια πολλά. Φιλιά στα κολομέρια. Γεια γεια. <laughs> yeah, yeah. Έλα, καλημέρα. καλημέρα. Σου έχω ένα λαβράκι τώρα ψάχνω να το βρω. Ψάρι. Ένα, ας τι ψάρι, καλύτερο. Ένα. Μπαρμπούνι. Φίλο στρατιωτικό. Ναι. Και του έχω πει ότι έχει ένα τζίμι και το δίνει με 3,5 χιλιάρκα Τα με αυτά τα αυτοκίνητα, δεν βαρεθήκατε. Λοιπόν... Βρες κάτι άλλο να πουλήσω. Ε, τι να σου πω τώρα, να αυτοκίνητο ήθελε. Γιατί με ρωτά και για το δικό Α, έλα, σπίρο. Λοιπόν, ακούς και έχω ένα φίλο στρατιωτικό εδώ, συνάδελφο. Και θέλω να έχει αυτό το τζίμι με τα 3,5 Χιλιάρικα. Απλά είναι να τον δώσω γιατί ε, μου λέγε Αν μπορούσε να του κάνει ευκολίε. Ναι. Κάτσε να τον δώσω να μιλήσει. Α, είναι εκεί. Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Τι κάνουμε. Καλά, καλά. Εδώ είμαι συνάδελφο. Εδώ με το Σ, φίλο μου. Στρατέο. Ένα... Καλά, εδώ με ένα. Σε ποιο ναι. σώμα είστε. Στο τεχνικό. Λύκειο. Όχι. <laughs> Πιο τεχνικό. Αεροπορία. Στρατό. Τι είναι αυτό. Στρατό, στρατό. Σειρά. Σειράς, ναι. Πάλι καλά, φαντάζεσαι να σου να χλωρά. <laughs> <laughs> <laughs> Δεν ξέρω να σου πω φίλος, έχω και χιούμορς. Τι ήθελες εσύ, αυτοκινητάκι, στρατιωτικό? Ναι, ναι. Έχω τον τζίμνη εγώ, χακί είναι. Σου κάνεις ένα. Χακί, τι μοντέλο Χακί, μάτ. Το μοντέλο δίμετρο κόμματος. <laughs> Έχει δύο μέτρα πλάτος και ένα 20 βάθος. Μήκος Ξέρω το, το κι εγώ. Α το είχες κι εσύ; Ναι. Τώρα το έχω εγώ. Το πουλάω. Ναι. Εσύ έχεις μετρητή. Θα κάνουμε τι θα κάνουμε; Έχεις ε, δάνειο Πόσο το τρισήμιση Τρισήμιση λέω. Α. Ναι. Ε, θα τίποτα τίποτα. Και θα πάει και χιλιάρικο ακόμα να βάλει στην πόρτα τη μία που λείπει, και λίγο Α, για να ισκιώσει και τον ουρανό. Α, τίποτα άλλο δηλαδή. Ω δεν είναι πολλά αυτά. Έχω ένα φίλο φαναρτζή που κάνει διάφορε δουλειέ στη ζούλα, θα σου βάλει και καλά μέσω ασφάλεια. Αν είναι, χωρί απόδειξη και τέτοια τώρα, έτσι. Ε, εντάξει, θα το δούμε. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα χουντέο. Δηλαδή. Επειδή είσαι στρατιωτικό, εσύ στρατιωτική είστε του πραξικοπήματο φάση. Όχι. Αν είσαι το... κομμουνιστή, Το καλό τεχνών είμαι. Τι είσαι, Το καλό τεχνών. Στρατιωτικό των καλών τεχνών, Ναι, ναι, ναι. Το πήγε για αδερφή και σου και πιο μπουρτάλ, Είμαι το καλό τεχνών, είμαι όπω το λένε, Με έχουν βάλει εκεί. Καλλοτεχνίτη που λέμε και ριβοσπίτη, <laughs> Ναι, ναι, ναι. Είμαι καλά. Αφού έχω φίλο το ελευθεράκι, τι άλλο. Ναι, τώρα κατάλαβα αυτό, πρέπει να το καταλάβω. Να σου πω τώρα, Κουντικό ούτε... ούτε... και ελευθεράκι, δεν πάει. Ούτε κομμουνιστή τίποτα κακά τέτοια είσαι. Δεν είσαι τίποτα κομμουνιστή από αυτά τα κακά. Όχι, όχι. Είμαι φιλελεύθερο. Ακόμα καλύτερα. Είμαι φιλελεύθερο. Δεν μπορώ να σου πουλήσω το αυτοκίνητο όμω, ρε φίλε. Γιατί? Συγχαίρω με του φιλελεύθερου. τι θε, χουντικό. Όχι, στο χουντικό θα το συζητάγαμε αλλιώ. Oh. Θα μου δίνε κάτι, θα σου έδινα κάτι άλλο, κάτι θα γινόταν η φάση. Στην ανάγκη θα σου δίνω το αυτοκίνητο και θα σου χάριζα και την άλλη μισή Κύπρο. Έστω. Κατάλαβε. Όχι, ναι, ναι. Ενώ τώρα δεν μπορώ. Σε φιλελελεύθερο, φίλε, δεν μπορώ. Όχι, έτσι. Εκτό και αν συζητήσουμε άλλη τιμή. Σε φιλελεύθερο 5 χιλιάρικα και πάνω. Έγινε. Κατάλαβες, είμαι και λίγο σιχασιάρης σιγά Καλημέρα Αποστόλη μου Καλημέρα Κανείς, Λοιπόν, κοίτα, αυτός ο Άντων περιμένει, πρέπει να λέγεται αειδώνει Από τη φωνή του και η ευγενία μαγε... Αειδιώνει μάλλον πρέπει να λέγεται, αειδιώνει από την αειδία που σου προκαλεί Δηλαδή είναι το Αιδώνη, του συμπαθέ πτηνό και ο Άδωνη το Αιδιώνη, πούμε. Ε, έχουμε πολλά φωνή, εντάξει, όποιο αρέσει. Ε, λοιπόν, κοίταξε, αυτό λέει θα κάνει την αξιολόγηση. Αυτού, ποιο θα του αξιολογήσει, Όλου, Μουλή. Ο ελληνικό λαό. Μια χαρά του έχουμε αξιολογήσει. Ναι, ναι, ναι. Πρώτο δεν το βγάλε τον Άδωνη, ει τι πρώτε θέσει, δεν θυμάμαι. Ποιο τον έβγαλε, παιδε. Αξιολογήθηκε. Μακριά από μένα, να σου πω, το λίγο. Το 20% των ψηφισμάτων. Αυτή η τεράστια πλειοψηφία λίγο είναι. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι ρε Μάκα, γιατί είμαι Από βουνό κατέβηκα Πάλι καλά <Δελίκα> φαντάσεις να είσαι αγράμματος Καλύτερα αγράμματος Έχει καθαρό άρα πάνω Δεν μου λες Έλα. Αυτοί οι φόροι, οι φόροι που βάζουν οι τουρκάλες είναι και σε άλλα κράτη της γης <Δελίκα> <Δελίκα> Α, Μάλλον Αν με και μου πάρουνε το σπίτι θα τους βγω το. Τα ξέρεις, ε. έχω καραμπίνα εδώ. Και τον αόματο και τον κουράδα των άλλων. Το θέμα είναι ότι εσύ περιμένει μέχρι να, έρθουν να σου πάρουν το σπίτι. Ότι ο πύχη σου είναι εκεί, όταν θα φτάσουν έξω από την πόρτα. Μήπω να το έκανε πριν φτάσουν στο δικό σου το σπίτι. Ε, αυτό είναι ρε. Εσύ θα πληρώσει για πε μου. Αυτό είναι ρε, αλλά περιμένει την πόρτα σου, τέλο πάντων. Εσύ θα πληρώσει, ρετόλια. Βέβαια θα πληρώσει. Εγώ θέλω να είμαι νομοταγή. Αποστολή. Έλα. Πήρα να σου πω για την Ταλίκα γιατί μου έχουν σπάσει τα νεύρα με αυτά Άντε, πε. Ο άλλο λέει 20 χιλιόμετρα, λέει προσπαθούσε ένα φρενάρει και κάτι τέτοια. Λοιπόν, κατά πολύ σύντομα θα σου πω ότι κατά πρώτον οι Ταλίκε έχουν δύο διαφορετικά συστήματα εκτό από τα φρένα του. Έχουν το γνωστό κλαπέτο που είχαν παλιά και έχουν και ένα άλλο σύστημα που λέγεται retarded και με αυτό φρενάρει. Από εκεί έχει θα μου αλλάξει τα κλαπέτα. Τέλο πάντων, ναι, και ένα στο πρωί το λέγε retarded. Γιατί ήταν μάλλον retarded στον παπαδάκι. Τέλο πάντων, το όλο θέμα ποιο είναι ότι άμα δει ένα παλιό ντοκιμαντ του 80 για του YouTube, θα δει στου Ινταλγέρδε του Έλληνε να λένε ότι οι ξένοι συνάδελφοί του τους λένε ότι εγώ όταν έρχομαι στην Ελλάδα κάνω διακοπέ, περνάω πολύ ωραία. Γιατί τρώω όσο θέλω, πίνω όσο θέλω και τρέχω όσο θέλω. Επειδή οι Έλληνε μπάτσι δεν μιλάνε αγγλικά, αυτό δυστυχώ με και σήμερα δεν έχει αλλάξει. Και νομίζω ότι το ότι ο τύπο πήγαινε με 130, όπω κάποιοι είπανε, οφείλεται στην ελληνική αστυνομία και τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα πάμε στο άλλο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον σταθμό σου και χθε στο Γεωργίου. Δεν ξέρω αν άκουσε την εκπομπή. Πήρε ένα γελίο, άκου να δει πώ εκκλημένο ήταν, υποτίθεται λέει δήλων Ολυμπιακό, και ξεσήκωνε τον κόσμο τη ΑΕ κατά του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν του αφήνει οι δούρου να κάνουν γήπεδο. Τον κόσμο του Παναθηναϊκού κατά του ΣΥΡΙΖΑ για το βοτανικό τότε. Και έλεγε και στου Ολυμπιακού ότι πήγαν να φάνε το μαρινάκι. Και δικηγόρο του Πιτσυρικά είναι η Κούρτοβικ. Άρα κρύβεται ο Σιρίζα πίσω από τη δολοφονία του Μαρινάκη. Δηλαδή, μιλάμε ο τύπο. Μπράβο στο Γεωργίου που τον ψευτήλισε. Και μπράβο σε όλο το κοινό του Ριαλ που κατάλαβα ότι έχει τελικά πολύ ψηλό επίπεδο. Που παίρναν όλοι και τον κράζανε. Και μάλιστα επειδή χρησιμοποίησε και το επιχείρημα για την Κούρτοβικ. Πήρε ένα άνθρωπο και του λέει να μα πει ποιο, είναι δικηγόρο ο Βορύδη. Θυμάστε στην υπόθεση με, το... με μα... την Ενέργα. Power και Ενέργα. Ναι. Λοιπόν, Βέβαια, τώρα που μου για Κούρτοβικ Μούρ Κάθε αυθόρμητα μια φύσα που τη στοχοποιεί τελείω τον Άγιο Πατελέη Πρέπει να δει την Αφίσα και την Κούρτοβικ. Δεν δε το έχω δει, δεν το έχω δει. Α, πού... ψάξα να το δει που είπε η Κούρτοβικ να κλείσει το αστυνομικό κτιμά στον Παντελέημονα. Α, ναι. Να, ναι. Μήπω ήταν από καμιά τέτοια επιτροπή ο φίλο. Η πλάκα ξέρει πια είναι. Ποια. Την Αφίσα αυτήν την υπογράφουν Μ? οι κάτοικοι του έργου διαμερίσματο. Ναι, ναι. Κατάλαβε. Όταν ακούσει κάτοικοι. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Μυρίζει υπόθεση Κορδέλη. Που ήταν μια αθώα κάτοικο που περνούσε από τη βίλα Αμαλία και μια χαρά το υιοθέτησαν όλα τα κανάλια. Ναι, ν, ακριβώ η Θέμη. Εκ συνεργάζονταν με τον Μπαλτάκο ο οποίος Μπαλτάκο συνεργαζόταν με τον Κουβέλη ο οποίος τώρα θέλει να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό και εγώ το λέω στους συντρόφου μου τους του ΣΥΡΙΖΑίου, μακριά από Κουβέλη δεν σκερεπούσει, δεν ξεχνάμε τι έχουν πει